Όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά με τη βοήθεια του Θεού θα προσπαθήσουμε να μελετήσουμε μερικούς από τους ψαλμούς του Δαβίδ. Βλέπω ότι ευτυχώς αρκετοί έχετε μπροστά σας και όσοι δεν έχετε καλό είναι να αποκτήσετε το ψαρτήριο ένα μικρό βιβλιαράκι και με μετάφραση και χωρίς μετάφραση όπως θέλετε. Είναι πολύ χρήσιμο και για να το διαβάζουμε κάθε μέρα σπίτι μας, αλλά και για τις μελέτες που θα έχουμε εδώ. Έτσι λίγα λόγια να σας πω, όπως το λέμε, είναι η ψαλμή του Δαβίδ. Ο Δαβίδ ήταν βασιλιάς στον Ισραήλ, δέκα αιώνε περίπου πριν τη γέννηση του Χριστού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι ψαλμοί αυτοί που μελετούμε έχουν ηλικία τριών χιλιάδων χρόνων. Είναι 30 αιώνε, 20 αιώνε μετά Χριστόν και 10 αιώνε πριν. 30 αιώνε. Μελετούμε ένα κείμενο που είναι κείμενο 3.000 χρόνων. Αλλά παρόλο που είναι ένα κείμενο 3.000 χρόνων, θα δείτε και μόνοι σα ότι είναι ένα κείμενο σύγχρονο, ένα κείμενο πάντοτε επίκαιρο, πάντοτε καινούριο, γιατί είναι κείμενο γραμμένο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματο. Το Πνεύμα του Άγιον το οποίον κατοικούσε στην καθαρή καρδία του προφήτου Δαβίδ αυτό το Πνεύμα του Άγιον κινούσε τον προφήτη να εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο γιατί η ψαλμή είναι τίποτα άλλο παρά η έκφραση της θεοκοινή του καρδίας του προφήτου. Βέβαια για να καταλάβουμε το κείμενο πρέπει να ξέρουμε ότι είναι ένα κείμενο γραμμένο στην περίοδο της Παλαιάς διαθήκη, όπου ακόμα το Ευαγγέλιο δεν εκηρύχθηκε στον κόσμο, δεν είχε έρθει ο Χριστός και υπάρχουν μέσα προφητείες περί δισελεύσεως του Χριστού, πάρα πολλές προφητείες και εκφράζεται κατά έναν τρόπο που μια επιπόλαια ανάγνωση μπορεί να παρεξηγήσει τα νοήματα όμως αν το δούμε πραγματικά και σωστά θα καταλάβουμε ότι είναι ένα κείμενο πάρα πολύ πνευματικό, πάρα πολύ σπουδαίο. οι ψαλμοί του Δαβίδ ήταν πάντοτε σε χρήση στην εκκλησία μας μέχρι σήμερα Συνεχώ στην εκκλησία διαβάζουμε από τους ψαλμού του Δαβίδ το ψαρτήριον και όλοι οι όλοι οι χριστιανοί το είχαν σε πρώτη χρήση το ψαρτήριο και ακόμα περισσότερο οι ασκητές στην έρημο, όπως διαβάζεται στα γεροντικά, μελετούσαν συνεχώ του ψαλμούς Και οι χριστιανοί είχαν την ανάγνωση των ψαλμών σαν πάρα πολύ ωφέλιμη, σαν κάτι το οποίο άγγιζε όλη τη ζωή του ολόκληρη. Και θυμάστε ακόμα ότι σε πολλές περιπτώσει, ανθρώπων που είναι άρρωστοι, διαβάζουμε το ψαρτήριο προκειμένου να θεωρηθεί αυτό σαν μια οικεσία, σαν μια προσευχή προς τον Θεό, για την υγεία αυτών των ανθρώπων. Ακόμα, όταν κάποιος κοιμηθεί, ένας χριστιανός κοιμηθεί, αποθάνει, τότε υπάρχει η ευλαβής παράδοση, η οποία δυστυχώς στην Κύπρο ατόνησε, Υπάρχει όμως ε, στους ορθόδοξους ε, σλάβους και στο αγιονόρο και στα μοναστήρια, όταν κάποιος αποθάνει το βράδυ που έχουμε το λύψανο μαζί μας διεβάζομαι εκείνο το βράδυ όλο το ψαρτήριον όλο αυτό το βιβλίο το διεβάζομαι μαζί με το λύψανο εις ανάπαυση της ψυχής του και κοιμημένο αδελφού μας Πάρα πολλοί Άγιοι εχρησιμοποιούσαν το, τους ψαλμούς του Δαβίδ για πάρα πολλούς λόγους πάντως σα λέω μέσα από την πύραν όλων των ανθρώπων των αγωνιζομένων και των Αγίων ότι οι ψαλμοί του Δαβίδ είναι πραγματικά ένα γλύκισμα, όπω έλεγε κάποιος γέροντας του Αγίου Όρους. Είναι ένα γλύκισμα πνευματικών, το οποίο ευφαίνει, γλυκένει την καρδιά του ανθρώπου, παρηγορεί τον άνθρωπον, φωτίζει τον άνθρωπον, δίνει στον άνθρωπον πολλή δύναμη, πολλή ενίσχυση, πολλή παρηγορία, εις τον πνευματικό του αγώνα. Έτσι, λοιπόν, θα αρχίσουμε από σήμερα τη μελέτη του πρώτου ψαλμού άμα θα δείτε, λέει ψαλμός πρώτος απλώς να ρωτήσω ακούτε καλά γιατί εγώ επειδή φαίνεται με κάτω από τον θόλο ακούω αντίλαλους και μου φαίνεται ότι δεν ακούτε λοιπόν λέει λοιπόν αρχίζομαι από τον πρώτο στίχο του πρώτου ψαλμού μακάρι ως ανήρ ος ου και πορεύθη εμβουλία σεβών και ενοδό αμαρτωλών ου έστι και επί καθέδρα λιμών ου και κάθισεν, αλλί εν Κυρίου το θέλημα αυτού και, και εν αυτού μελετήσει ημέρας και νυκτός. Αρχίζει λοιπόν το ψαλτήριον, η ψαλμή του Δαβίδ, με έναν μακαρισμόν, μακαρίζει, μακάριος, ανή, μακάριος ο άνθρωπος, ευτυχισμένος ο άνθρωπος, ευλογημένος ο άνθρωπος, ή ακόμα Υπάρχει και μια άλλη ερμηνεία του «Μακάριος» σημαίνει ο άνθρωπος, ο άφθαρτος, αυτός που δεν ευθύρεται, που δεν χαλάμε το πέρασμα του χρόνου, ο αθάνατος, ο άνθρωπος, ο οποίος αντέχει μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Αλλά μάλλον είναι «Μακάριος ευλογημένος» το επίθετο «Μακάριος» συγγραφεί το «Αποδείς των Θεών» «Ο Μακάριος και μόνος δεινάσης Θεός» «Και κατά ο ο οποίο είναι άνθρωπος του Θεού και καταλαβαίνετε ότι για να μακαρίζει η γραφή το Πνεύμα το Άγιον κάποιον άνθρωπον για να λέει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι μακάριος και γνωρίζουμε ότι τα λόγια του Άγιου Πνεύματος είναι λόγια δυνατά, είναι ε, κατά κυριολεξία σε απόλυτο βαθμό, δηλαδή όταν λέει ότι αυτός είναι μακάριος σημαίνει ότι είναι μακάριος απολύτω, χωρίς δηλαδή καμία αδυναμία στην έκφραση, στην, στην λέξη. Είναι μακάριος σε όλην την έκταση της λέξεως. Και είναι μακάριος ο άνθρωπος, ο άνδρας, ο ανήρ, ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος δεν επίγεν ποτέ εμβουλή ασεβών. και όποια δίπλα η μετάφραση, δεν πήγε ποτέ σε συνέδριον και σύσκεψην ασεβών. Ασεβής άνθρωπος είναι ο άθεος άνθρωπος, αυτός ο οποίο δεν σέβεται τον Θεό ο άνθρωπος ο οποίος δεν, έχει, δεν, δεν πιστεύει στον Θεό αυτόν ονομάζει εδώ ασεβή άνθρωπον. Είναι λοιπόν μακάριος ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος δεν επορεύθηκε, δεν επερπάτησε όχι απλώς να πάει σε σύσκεψη όπως λέει εδώ ασεβών, αλλά δεν επερπάτησε με την βουλή με, με την σκέψη των ασεβών ανθρώπων δεν ταυτίστηκε δηλαδή με τους ασεβείς ανθρώπους. Όχι διότι τους περιφρονεί ή τους αποστρέφεται από κακία, αλλά διότι φυλάσσει τον εαυτόν του μέσα σε αυτήν την σχέση την σωστή, την σχέση της ευσεβείας προς τον Θεόν. Και εν οδό αμαρτωλών ουκ έστη. Και αυτός ακόμα άνθρωπος ο οποίος δεν εστάθηκεν δεν εσταμάτησε στον δρόμο των αμαρτωλών Αμαρτωλός λέγεται ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει μεν στον Θεό αλλά όμως για τον Άρφα Εντοβίντα Λόγων βρίσκεται ε, υποδουλωμένος στην αμαρτία ή στα πάθη. Ασεβής λοιπόν ονομάζεται ο άθεος, αμαρτωλός ονομάζεται ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει μεν στον Θεό αλλά είναι υποτεταγμένος στην αμαρτία. Είναι λοιπόν μακάριος άνθρωπος αυτός ο οποίο δεν δεν επερπάτησε σύμφωνα με τις βουλές και τις σκέψεις των ασθενών ανθρώπων, ούτε σταμάτησε στον δρόμο των αμαρτωλών. Δηλαδή, όλα αυτά τα μηχανήματα, όλα, όλα αυτά τα, τα, τα, τα, τα εφευρήματα, όλες αυτές ε, πώς να πούμε, τις επινοήσεις των αμαρτωλών ανθρώπων, δεν αισθάθηκε ο άνθρωπος να τις κοιτάξει. Και ακόμα λέει, πιο κάτω και επί καθέδρα και κάθισε και δεν έκαθισε αυτούς ο άνθρωπο στην την καθέδρα των λοιμών, αυτών των ανθρώπων οι οποίοι μεταδίδουν το κακό, είναι λοιμώδεις μεταδίδουν το κακό το οποίον έχουν Δεν φτάνει που είναι ασεβείς και αμαρτωλοί ήδη, αλλά μεταδίδουν ακόμα και το κακό και την ασέβεια και την αμαρτία που έχουν. Εδώ βλέπετε περιγράφει ο Δαβίδ ότι είναι μακάριο αυτός ο άνθρωπος ο οποίο εφύλαξε τον εαυτό του τρόποντινά από την ασέβεια, από την αμαρτία και από όλα αυτά που μεταδίδονται. Πρέπει να σας πω ότι όπως είπα προηγουμένως μια επιπόλη έτσι ανάγνωσης σαν να φαίνεται κάπως ε, ότι απομακρύνει ή ξεχωρίζει τους ανθρώπους. Βέβαια είναι κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης αλλά δεν είναι αυτό το Πνεύμα. Η Γραφή, το Πνεύμα του Θεού, οι Πατέρες της παλιάς διαθήκη, αλλα δεν ειναι αυτο το πνευμα η γραφη το πνευμα του θεου οι πατερες Γνωρίζουν ότι να ξεχωρίζουν την αμαρτία από τον άνθρωπο. Άλλο πράγμα είναι η αμαρτία, άλλο πράγμα είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι αδελφό μα, είναι, είναι άνθρωπος για τον οποίο ο Θεός απέθανε, ο Χριστός απέθανε, είναι ο αδελφό μα τον οποίο εμεί να αγαπούμε. Αλλά η αμαρτία είναι κάτι την οποία. Ε, δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε δεν πρέπει να έχουμε καμιά σχέση με την αμαρτία και εδώ ακριβώς τονίζει την προσοχή που πρέπει να έχει ο άνθρωπος ώστε να μην ξεθαρρεύει, να μην ξαμνύγεται να μην αφήνει τον εαυτό του ελεύθερο να δέχεται οτιδήποτε βρίσκεται μπροστά του είναι δηλαδή μακάρο αυτός ο άνθρωπος ο οποίο προσέχει με λίγα λόγια αυτό που λέμε πρόσεχε σε αυτόν και να ασκεί την προσοχή να όσα συμβαίνουν γύρω του. Πολλέ φορέ ακούμε και το λένε κυρίω οι νέοι άνθρωποι, ή το λέμε καμιά φορά και εμεί οι μεγαλύτεροι, ότι εγώ δεν κινδυνεύω πλέον, δεν κινδυνεύω τώρα, είμαι μεγάλο άνθρωπο ή κατάλαβα, α πούμε, τι σημαίνει αυτό το πράγμα, δεν, δεν κινδυνεύω να πάθω κακό, δεν κινδυνεύω να ζημιωθώ, δεν κινδυνεύω να πέσω στην αμαρτία. Όμω αδελφοί μου να δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν κινδυνεύει. Οι Άγιοι της Εκκλησίας πάντοτε επρόσεχαν, πάντοτε πρόσεχαν. Και οι μεγαλύτεροι Άγιοι, οι πιο μεγάλοι Άγιοι, οι οποίοι έφτασαν σε μέτρα απαθία Και αυτοί οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί. Κάποτε ρώτησαν έναν ένα γέροντα. Έκαμε κάτι το οποίο θεωρήθηκε υπερβολικό. Και του λέει, καλά, και εσύ φοβάσαι πάτερ και εσύ φοβάσαι εσύ είσαι μεγάλος ασκητής, μέγας γέροντας ηλικιωμένος, μεγάλος στην ηλικία φοβάσαι και εσύ και απάντησε τι συχρία αργού πολέμου ποιος ο λόγος να δημιουργήσω πόλεμο χωρίς, χωρίς ανάγκη δεν υπάρχει ανάγκη να δημιουργώ πόλεμο στον εαυτό μου γιατί να εκθέτω τον εαυτό μου σε κινδύνους σε πολέμου σε ε, ε, περιπέτειες δηλαδή πνευματικές χωρίς λόγων Γι' αυτό να ε, αυτή η προσοχή η οποία φαίνεται ότι τρόπονται να μας μειώνει τα λέμε το άλλο πρόσεχε πρόσεχε δεν του αρέσει σαν να, τρόπο να δεν το έχουμε εμπιστοσύνη και λέει μα δεν μου έχεις εμπιστοσύνη Πάτερ ή λένε τους γονεί του, δεν μου έχετε εμπιστοσύνη ότι να προσέχω γιατί να μου λες πρόσεχε εν τούτης βλέπουμε συνεχώς τους Πατέρες και του Γραφείοι να μας συστήνουν να είμαστε πάντοτε παντού και πάντοτε προσεκτικοί γιατί ο προσεκτικός άνθρωπος δεν παθαίνει εύκολες, εύκολα ζημιές. Λέει και πάρει μια πρόσεχη ρούχα σου να έχεις τα μισά. Λέμε στην Κύπρο. Ενώ αυτός που ξεθαρεύει δεν μπορεί να καταλάβει κάποια στιγμή μπορεί κάτι να του συμβεί. Ακόμα ξέρετε ότι το να προσέχει ο άνθρωπος είναι δείγμα ταπεινώσεως. Ο ταπεινός άνθρωπος προσέχει. Λέει ποιος είμαι εγώ. Πώς μπορώ να ξέρω α πούμε ότι δεν θα πάθω τίποτα. Γιατί να έχω τόση, δηλαδή αυτοπεποίθηση ότι θα πάω και θα κάμω και θα δω και θα μιλήσω και δεν θα πάθω τίποτα. Είναι, είναι ταπείνωσης ο άνθρωπος να ξέρει ότι κινδυνεύω, είναι κίνδυνος αυτό το πράγμα. Είναι επικίνδυνο ας προσέχω. Ενώ αντίθετα εκείνο ο οποίο λέει ότι δεν θα πάθω τίποτα και δεν προσέχει κατά μικρό, μικρό, μικρό, μέσα σε αυτήν την ελευθερία του, την απροσεξία του, ξεθαρεύει και κάποια στιγμή εισπράττει ένα χαστούκι πνευματικό ή μια πτώση ή ένα κίνδυνο για να καταλάβει να μάθει να προσέχει. Και αυτό το βλέπουμε μέσα στους βίους όλων των Αγίων της Εκκλησίας μας, ότι όσες φορές ξεθάρεψαν και ξέχασαν σαν άνθρωποι, έπεσαν σε περιπέτεια. Λέει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ότι πολλές φορές ο ίδιος ο διάβολος δεν μας πολεμά μας αφήνει, ας πούμε, να πάμε κάπου ή να μιλούμε με ανθρώπους, ας πούμε επικίνδυνους που μας λένε επικίνδυνα πράγματα και δεν αισθανόμαστε ότι κινδυνεύομαι, δεν παθαίνουμε τίποτα και ξεθαρεύομαι λέμε εντάξει πήγα τόσες φορές δεν έπαθα, δεν αισθάνθηκα τίποτα και χάνομαι την προσοχή μας χάνεται η προσοχή και εκεί που χάνεται η προσοχή χωρίς να το καταλάβουμε συμβαίνει αυτή η πτώση, αυτός ο πόλεμος γι' αυτό να είμαστε πάντοτε πάντοτε προσεκτικοί η προσοχή να μας συνοδεύει λέει κάποτε έναν απόφθεγμα του γεροντικού ότι ο οφείλει λέει, ρώτησαν κάποιον γέροντα πως πρέπει να είναι ο μοναχός και ο, ο, λέει ο μοναχός οφείλει να είναι όπως τα Χερουβίμ και τα Σεραφείμ, όλος οφθαλμός Και βέβαια επεκτείνεται σε όλους χριστιανούς. Ο χριστιανός οφείλει να είναι όλος οφθαλμός δηλαδή να έχει τα μάτια του, πώς το λέμε, 14. Δηλαδή να προσέχει, να έχει ανοιχτά τα μάτια του, να προσέχει ανα πάσα στιγμή να μην του συμβεί κάτι. Αυτός ο άνθρωπος που προσέχει πραγματικά δεν κινδυνεύει. Ενώ ο άλλος, ο οποίο τρέχει κάτι κάτι κάποια στιγμή κάτι θα συμβεί η ταπείνωση πάντως διδάσκει την προσοχή διδάσκει τα, την, το, το, το, το να κάνουμε μετρημένες ενέργειες και ακριβώς ο άνθρωπος ο οποίος δεν εκθέτει τον εαυτόν του σε κινδύνους, σε, ε, σε βουλές ασεβών και σε οδούς αμαρτωλών και σε καθέδρες δημών και φυλάται τον εαυτόν του μέσα στα περιθώρια αυτά τα πνευματικά της Θεοσέβιας είναι όντως από πάση μακάριος άνθρωπος, μακάριος ανήρ. Αλλά λέει παρακάτω, δεν είναι απλώς και μόνο να προσέχει και ακόμα αυτή η προσοχή δεν πρέπει να κρύβει πουδενή λόγο αίσθημα απόρριψη του άλλου ανθρώπου. Όπως έλεγε και ο Γέροντας, δεν προσέχω γιατί ο άλλος είναι κακός, όχι. Προσέχω γιατί εγώ είμαι αδύνατος. Όχι ο άλλος είναι κακός. Έχει μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα. Όταν λέμε μας λέει κάποιος, έλα πάμε ας πούμε, έξω απόψη ας πούμε, σε ένα κέντρο, το οποίο καταλαβαίνουμε ότι δεν ωφελεί. Και λέμε ευχαριστώ δεν πάω. Γιατί εσάνω ότι δεν θα ωφεληθώ. στην ατμόσφαιρα. Τότε θέλει προσοχή να μην πω ότι δεν πάω επειδή αυτοί που πάνε εκεί είναι κακοί άνθρωποι είναι αμαρτωλοί άνθρωποι ή ο χώρος είναι αμαρτωλός και κακός αλλά να πούμε ότι δεν πάω εκεί γιατί εγώ είμαι αδύνατος και βλάφτομαι. Τώρα αν είναι κακός ή καλός ο χώρος είναι άλλη υπόθεση και τι κάνουν εκείνοι που πάνε. Εγώ όμως επειδή είμαι αδύνατος γι' αυτό και δεν πάω. Αν ήμουν δυνατός θα πήγαινα αλλά επειδή είμαι αδύνατος δεν πάω και προσέχω και έτσι ρίχνω το βάρος πάνω σε μένα και όχι πάνω στον αδελφό μου. Δεν κατακρίνω τον αδελφό μου δηλαδή ότι είναι επικίνδυνος ο αδελφός μου και θα με παρασύρει εμένα άρα τον αποφεύγω όχι αλλά λέω ότι επειδή εγώ είμαι αδύνατος και επειδή με επικίνδυνος εγώ για αυτό προσέχω να μην πάθω τίποτα και να πάρω και στο λαιμό μου τον αδερφό μου βάλλοντάς να, να μου κάνει ασπ... αυτά τα οποία τέλος πάντων θα μου έλεγε. Άρα λοιπόν το βάρος πέφτει σε μένα και υπάρχει, πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή ώστε σε αυτήν τη διάκριση να μην υπάρχει επουδενή λόγο ίχνος απόρριψη του άλλου ανθρώπου. Να μην απορρίψουμε επουδενή λόγο τον αδελφό μα τον άλλων άνθρωπο. Δεν φτάνει λοιπόν μόνο η προσοχή, αλλά λέει παρακάτω. Αλλά ή εν τον όμο κυρίου το θέλημα αυτού και εν τον νόμο αυτού μελετή ημέρα και νυχτός. Αυτό λοιπόν ο μακάριο άνθρωπο, ο οποίο δεν πηγαίνει σε όλα αυτά που είπαμε προηγουμένω. Είναι μακάριος γιατί ακόμα έχει εντρίφημα και απόλαυσή του τον νόμο του κυρίου. Είναι εν τον νόμο κυρίου το θέλημα αυτού. Δηλαδή, το θέλημα του ανθρώπου, το θέλημά μα, το θέλημα του κάθε ανθρώπου είναι εις τον νόμο του Θεού. Υποτάσσουμε το θέλημά μας στο θέλημα του Θεού. Και για μα το θέλημα του Θεού είναι το εντρίφημα μα. Είναι η χαρά μας, είναι η ειρήνη μας, είναι η ξεκούρασή μας. Και πράγματι έτσι είναι. Ξέρετε ότι φαίνεται πολλές φορές σαν δουλικόν το να πω να γίνει το θέλημα του Θεού ή να υποτάξουνε αυτό μου στο θέλημα του Θεού. Και λέμε καλά, πού πέντε το θέλημα το δικό μας. Δεν έχουμε εμείς ελευθερία να κάνουμε το θέλημά μας. Δεν είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Είναι ανάγκη να είμαστε υποταγμένοι στο θέλημα του Θεού. Αλλά αυτό το θέλημα του Θεού είναι σχέση ζωής. Δεν είναι σχέση θανάτου, δεν είναι δουλική κατάργηση της προσωπικότητάς μας, αλλά είναι σχέση ζωής με τον ζωοποιόν και τον ζωοδόν θεών. Θεόν. Όπως όταν λέμε, έχω ανάγκη να φάω, πρέπει να τρώγω, έχω ανάγκη να πίνω νερό, έχω ανάγκη να αναπνέω. Δεν λέω ότι τι σημαίνει να αναπνέω και να τρώγω που καταργεί την ελευθερία της προσωπικότητάς μου δεν θα ξαναφάω, δεν θα ξαναναπνεύσω δικαίωμα σου βέβαια είναι και να μην ξαναφάς και να μην ξαναναπνεύσεις αλλά θα αποθάνεις όμως θα πεθάνεις ενώ οι αντρός και αναπνέεις και λαμβάνει όλη την τροφή που σου χρειάζεται ναι με εξαφτάσαι εξωτερικά φαίνεται ότι εξαφτάσαι από αυτό που λαμβάνεις όμως αυτή η εξάρτηση είναι εξάρτηση ζωής Ζωοποιεί από αυτό που λαμβάνει. Και τελικά αυτό σε ελευθερώνει. Αυτό σου δίδει ζωή, σου δίδει χαρά, σου δίδει ενέργεια, σου δίδει ελευθερία τελικά. Αυτό που εξωτερικά φαίνεται υποδούλωση. Έτσι είναι και το θέλημα του Θεού. Ο άνθρωπος ο οποίο υπέταξε τον εαυτό του στο θέλημα του Θεού απολαμβάνει μια μεγάλη, μεγάλη ελευθερία. Το θέλημα του Θεού είναι η ελευθερία μα. Γιατί? Γιατί η αμαρτία. Είναι καταδυνάστευση τη προσωπικότητά μα. Η αμαρτία μα σκοτώνει, μα υποδουλώνει, μα αφαιρεί την ελευθερία. Βλέπετε, όλοι έχουμε πειρα, όλοι ανεξαιρέτω, έχουμε πειρα τι σημαίνει αμαρτία. Δεν υπάρχει άνθρωπο που δεν γνωρίζει την αμαρτία. Το είπαμε πολλέ φορέ ότι έχει τέτοια εξουσία πάνω μα η αμαρτία, που μπορεί πολλέ φορέ ο νου μα να διαμαρτύρεται και να λέει: Όχι, δεν θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα, δεν πρέπει να το κάνω θα καταστραφώ, θα διαλύσω το σπίτι μου, την οικογένειά μου, τον εαυτό μου, το μέλλον μου, τα πάντα γύρω μου θα τα τενάξω στον αέρα. Και παρά τα αυτά όμως ο εαυτό μας σαν να είναι ε, διαφορετικά ας πούμε και πάει μόνος του. Να κάνει από το πιο απλό πάθος μέχρι το πιο μεγάλο. Από το ξέρω εγώ να πάει να φάει ένα απλό πράγμα ενώ δεν επιτρέπεται αυτή την ημέρα νηστεία ή μια από το να κλέψει να εκδικηθεί να πέσει οποιοδήποτε οποιονδήποτε σαρχικό πάθος από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο υπάρχει μία τυραννία μία καταδινάστευση ένας φόνος της ελευθερίας μας αυτό σημαίνει αμαρτία «Πας οποιόν την αμαρτία δούλωσε στή της αμαρτίας» λέει η Γραφή «Αυτός ο οποίος κάνει την αμαρτία ουσιαστικά είναι δούλωση στην αμαρτία δεν έχει ελευθερία μέσα του δεν ξέρει τι σημαίνει ελευθερία ενώ αντίθετα αυτός οποιον το θέλημα του Κυρίου είναι πραγματικά ελεύθερος γιατί γιατί όπως λέει εδώ μπαίνοντας στο θέλημα μας εν κυρίου ή Κυρίου στο θέλημα του Κυρίου βρίσκομαι την πραγματικότητα τη υπάρξεός μας Βρίσκομαι τον εαυτό μας όπως μας έπλασε ο Θεός. Ξαναβρίσκομαι τον χαμένο εαυτό μας. Αυτό που χάσαμε, αυτό που αναζητούμε, αυτό που μας λείπει κατ' που είναι αυτή η ζώσα σχέση με τον Θεό Πατέρα μας. Και η υποταγή στο θέλεμα του Θεού είναι αυτή η οποία μας ενώνει ουσιαστικά με τον ίδιο τον Θεό, με την χάρη του Θεού. Γι' αυτόν τον λόγο όταν ταυτιστούμε, ταυτίσουμε τον εαυτό μας με το θέλημα του Θεού. Και όλος ο αγώνας που κάνουμε είναι πραγματικά να ελευθερώσουμε το νου μας, την καρδιά μας, το σώμα μας από όλες τις προλήψεις, από όλες τις δεσμεύσεις, από όλα αυτά τα τυραννικά δεσμά και να το φέρουμε σε υγεία πνευματική ώστε να χαίρετε, να αγάλετε να γίνεται εντρύφιμα σε αυτό το θέλημα του Θεού. Όπως ψάλλομαι μερικές φορές σε τροπάρε αρχείων, κυρίως ασκητών, που λέμε, λέει εκεί, ας πούμε, παραδείγματο χάνονται εσύ, όσοι επάτερ, μακάρι επάτερ, ε, για σένα ήταν, η νηστεία ήταν τρυφή και η αγρυπνία ήταν ξεκούρασης και το δάκρυο ήταν χαρά και η πτωχή ήταν πλούτος». Έτσι. Οι πατέρες έφτασαν σε σημείο ώστε αυτά που για μας είναι αειδιαστικά για αυτούς ήταν χαρμόσινα. Όταν ήταν πάμπτωχοι και δεν είχαν τίποτα ήταν πλούσιοι. Για αυτούς η πτωχή ήταν πλούτος. Η αγρυπνία ήταν διασκέδασης. Η νηστεία ήταν, ήταν τρυφή, ήταν α πούμε απόλαυση. Η περιφρόνηση ήταν δόξα. Όταν τους περιφρονούσαν και του ήταν για αυτούς μεγάλη δόξα και ο θάνατος ήταν ζωή πραγματική. Δηλαδή οι Άγιοι μετήλαξαν το φρόνημα τους και έφυγαν από το κοσμικό φρόνημα και είχαν το θείο φρόνημα το θεϊκό φρόνημα και βλέπετε εμείς α πούμε αν πεις και κάποιον ότι ξέρεις ε, γι' αυτό το πράγμα που έκαμε θα σε εξευτελίσει ο κόσμος όλος φοβόμαστε μας ε πρόσβαλε, μας πρόσβαλες, μας περιφρόνησες, μας, ε, δεν μας έδωσες σημασία. Και τραυματιζόμαστε για αυτό το πράγμα, ότι προσβαθήκαμε, χάσαμε το καλό μας όνομα, δεν μας επρόσεξαν, δεν μας ετοίμησαν. Όπως εμείς λυπούμαστε όταν να μας προσβάλλουν, οι Άγιοι λυπούνταν κατά τον ίδιο τρόπο και μεγαλύτερο όταν τους τιμούσαν, Όταν τους ετοιμούσαν και τους εδόξαζαν οι άνθρωποι, εφοβόντουσαν, εσάνοντουσαν πολύ άσχημα και έφευγαν. Όταν, όταν ενίστευαν, εσανόντουσαν μεγάλη χαρά. Και όταν έτρωγαν εσανόντουσαν δυσκολία. Λέγε, και μάλιστα αυτό καμιά φορά είχε επίδραση και στον σωματικών του κόσμων. Λέγεται λοιπόν για την, για την Αγία Συγκλητική ότι όταν έτρωγε, όταν κατέλεε την νηστεία αδυνάτιζε. Και όταν ενίστευε, ήταν πάντοτε γεμάτη ε, χαρά και ε, φαινόταν ωραία και όσες φορές κατέλενε την ιστια να δυνατούσε και χλόμιαζε και αρρωστούσε και νομίζω όλοι έχουμε πείραν από τα πρόσωπα των Αγίων της Εκκλησίας πόσες φορές βλέπουμε ανθρώπους που μπορεί να είναι εξωτερικά με πούμε έναν άνθρωποί ταλαιπωρημένοι ή να σηκώνουν μεγάλο σταυρό τη ζωή του και όμω βλέπει στην χάρη του Αγίου Πνεύματος στο πρόσωπό τους. Και αυτοί οι άνθρωποι σε ξεκουράζουν, σε αναπαύουν. Είναι όμορφοι άνθρωποι. Κάτι έχει πάνω τους που είναι ωραίον, Ένας αέρας, μια ατμόσφαιρα ομορφιάς. Γιατί, Γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι μετήλαξαν τα, τα ανθρώπινα και τα γαναθία και η νηστεία, η αγρυπνία, ο κόπος, η, η φτώχεια, η, η δυσκολία η ατιμία είναι για αυτούς χαρά και απόλαυση. Πραγματικά, ξέρετε τι μεγάλη ελευθερία είναι αυτό το πράγμα. Εγώ θυμούμαι του Γέροντα Παΐσιον, εάν πήγαινε κανεί στο κελί του, δηλαδή πέθανε και ψάχναν να βρούμε κάτι να πάρουμε κληρονομιά ευλογία, και δεν είχε τίποτα. Και τι κάνανε, πήραν ένα-δύο κουβέρτες που είχε και τι κόψαν κομματάκια, και το χαλί που σκούπιζε τα βαπούτσια του έξω από την πόρτα του και τίποτα άλλο. Δεν είχε τίποτα. Δεν ξέρω εάν μπορείτε να συνειδητοποιήσετε έναν άνθρωπο να ζει σε έναν χώρο χωρίς τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Θυμάμαι μια φορά ήθελε να μου βάλει κάτι να φάω. Και έψαχνε, έψαχνε, έψαχνε και δεν είχε τίποτα. Δεν έχω τίποτα, ήμουν τότε. Είχε μόνο τσάι, και τι τσάι δηλαδή, από τα χόρτα εκεί που βλάστανε στο, στο αυλήντο, στάγετον όρος και βότανα, και παξιμάδια. Δεν είχε τίποτα απολύτω, τίποτα. Ψάχνοντας, είχε μια, κάπου είχε κρεμπασμένη μια σακούλα. Κάποιος προσκυνητής που πήγε να το δει, το άφησε μια σακούλα και μέσα είχε μια κοσέρβα. Λέει, κάποιο άφησε μια σακούλα εκεί, για να πάμε να δούμε, και πήγαμε μέσα, έχει μια κορσέρβα. Έχει κάτι καλαμάρια στην Ελλάδα, έτσι. Πώ τα λένε, και Καλιφόρνια, ξέρω πώ τα λένε. Α, λέει εδώ έχει κορσέρβα με καλαμάρια. Να σου ανοίξω να φας. Την πήρα, αλλά πώ θα την ανοίξει. Δεν είχε εργαλείο. Πώ θα το ανοίξουμε, βρε παιδάκι μου, λέει. Πώ θα το ανοίξουμε. Έφαγε του τόπου, δεν είχαμε εργαλείο να ανοίξουμε την κορσέρβα. Λέει, τι θα κάναμε τώρα. Θυμήθηκε ότι είχε ένα σκεπάρνι το οποίο κάρφωνε καμιά φορά του σαν να μ' από, από το καλύβι του και τους έπαιρνε ο αέρας. Είχε να σκεπάρουν και λίγες πόντες. Λοιπόν, ποιάνε το τακ τακ τακ-τακ-τακ-τακ-τακ, έκοψε την κοσέρβα γύρω-γύρω και μου την έβαλε να τη φάω, δηλαδή. <laughs> Λοιπόν, δεν είχε πραγματικά τίποτα απολύτως. Εκεί που τον που δέχεται τον κόσμο, έπιασαν κάτι παλιωκασέλες από ρέγκες, από κάτι τέτοια παστά που πουλούσαν στο Άγιον Όρος, έβαλε και πήρε και κάτι κουβέρτες και τις έκοψε με το ψαλίδι και τι άπλωσε πάνω. Είχε εδώ και μια, μια κάσα, οποία έβαλε και πίσω στη ράχη. Και εκείνη την είχε για τους επισήμου. Όταν μπήγαινε κάτι σε επίσημους, του λέει, «Είναι κάτι σε εκείνη για τους επισήμου εκείνη». Και καμιά φορά αστευόταν και λέει, «Περάστε εδώ, έχουμε ωραίες πολυθρόνες Λουδοβίκου. Ήταν πραγματικά τίποτα, τίποτα. Μέσα στο κελί του είχε πάνω στους τοίχους μερικές εικόνες χάρτινες, ούτε καν στου γραφιστές. Χάρτινες εικόνες μέσα στον άιλο, καρφωμένες στους τοίχους με τις πινέζες ή με τις καρφίτσες. Τίποτα, τίποτα. Άκρα απτωχία. Μήπω ξέρετε πόσα, πόσα χρήματα το άφηναν οι άνθρωποι, για αν τα θα εκατομμύρια ο γερόντας, εκατομμύρια τίποτα δεν κρατούσε. Όλα τα δίνε, όλα τα δίνε. Διότι δεν έπαιρνε βέβαια από πουθενά, αλλά πολλοί του άφηναν, άλλοι του βάλαν κάτω από τις πέτρες, κάτω από το για να τα βρει μετά. Και πω πάρα πολλέ φορέ, δηλαδή σε μια πέτρα και έβρισκα από κάτω χρήματα. Δεν βρέπε, παιδί μου, τι είναι το πράγμα σου. Τα κρύβαν από εκεί, από εδώ και να τα βρήσερα. Όσα χρήματα έβρισκε, τα δίνε. Ούτε λογαρκία δεν, ούτε, ούτε, ούτε άνοιγε, ούτε, ούτε πράγματα. Μία φορά του πήραν το ράσον του, το έδωσε το ράσον του σε κάποιον να, να ζεσταθεί και του το πήρε. Και δεν είχε ένα άλλο ράσο. Και μου στείλε μήνυμα, λέει, «Δεν έχω ράσον. Ήρθε ένας και μου το πήρε». Και δεν είχε δεύτερο ράσο να φορέσει. Και μία άλλη φορά είχε μια ζακέτα, μάλινη που το έμπλεξαν στο μοναστήρι, και την έδωσε πάλι σε κάποιον να, να, να, να τη φορέσει και εκείνος είχε την καλοσύνη να του βγάλει τα κουμπιά από τη ζακέτα. Τα πάρει μαζί του για αυλογία. Πάω κι εγώ μετά από δύο-τρει μέρε και βλέπω τον Γιάννη να φοράει ζακέτα και να έχει κόψει κλίματα από το, από το αμπέλι, γιατί είναι κάτι αμπελάκια που είχε, μικρά-μικρά αυτά, και τα έβαλε μέσα στη ζακέτα. Και έκανε μια ζακέτα να του έτσι. Μα τι έπαθες, Τι ήταν το πράγμα. Λέει τι να σου πω, λέει, μου, πήραν τα κουμπιά ρε παιδάκι μου. Δεν είχε δεύτερα κουμπιά να βάλει πάνω. Και τα βάζανε μου, με... Τι είναι αυτό ο κόσμο, Βρε Παιδί μου, έλεγε Τι είναι αυτό, Τι μυαλά είναι αυτά, Μωρέ. Αν μου πάρουν τα κουμπιά από τη ζακέτα, <χεδιά> Δεν μπορούσε χωρί ο ρού του, δηλαδή, ότι... Του τα έπαιρναν αυτοί, τα έπαιρναν για ευλογία, Αλλά τον γέροντα τον άφηναν χωρί να έχει δεύτερα κουμπιά να βάλει πάνω. Πραγματικά άκρα πτωχία, Δεν είχε τίποτα, απολύτω τίποτα. Και πόσου τέτοιου άλλου ανθρώπου. Αλλά ξέρετε, εντάξει, διγούμαστε για του ασκητέ. Εμεί δεν είμαστε ασκητέ, είμαστε μέσα στον κόσμο. Και είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε οτιδήποτε είναι ανάγκη. Τουλάχιστον, ξέρετε, όπω έλεγε ο Γέροντα, μέσα στην καρδιά μα να μην έχουμε τίποτα. Εξωτερικά μπορεί να έχουμε ό,τι χρειάζεται, έτσι. Είσαστε οικογενειάρχε, είμαστε στον κόσμο, θα έχουμε και το ψυγείο μα και τα γλυκίσματά μα και τα φαγητά μα και του χυμού μα να κεράσουμε στου άλλου κτλ. Είναι ανάγκες. Έχουμε Ζούμε μέσα στην κοινωνία. Αλλά η καρδιά μα μέσα, όσων μπορούμε να είναι άδεια από υλικά πράγματα, να είναι ελεύθεροι, να απελευθερωθούμε, να έχουμε εσωτερική ελευθερία και εσωτερική έρημον. Όπω λέει ο Γέροντα, να έχουμε ερημία εσωτερικά από τα πάθη μα, να αποβάλλουμε τα πάθη, να αποβάλλουμε τι δεσμεύσει που έχουμε σε οποιαδήποτε πράγματα μα ώστε να αποκτήσουμε εσωτερική ελευθερία. Και να αποκτήσουμε εσωτερική ελευθερία, ξέρετε εξωτερικά δεν έχουν τόση μεγάλη σημασία δεν έχουν τόση μεγάλη σημασία φτάνει εσωτερικά να αποκτήσουμε ελευθερία πραγματική από όλα όσα μας δεσμεύουν και μας υποδουλώνουν όταν έτσι ταυτιστεί ο άνθρωπος με το θέλημα του Θεού και τον νόμο του Θεού τότε πραγματικά είναι όντω μακάριος όχι μακάριος, τρισμακάριστος και απερίγραπτος η μακαριότη αυτού του ανθρώπου Όπω εξ αντιθέτου αξιοθρύνητο πραγματικά είναι ο άνθρωπος ο οποίο ευρίσκεται μακράν του Θεού και υποδουλώθηκε σε όλα αυτά τα οποία είπαμε είναι άξιο πράγματι πολλών δακρύων, πάρα πολλών δακρύων. Και εν τον ώμο αυτού μελετήσει ημέρα και νυχτό και αισθάνεται τόση αγαλίαση, τόση γλυκίτιτα, τόση χαρά, τόση πνευματική ειδονία ο άνθρωπο. Ε, ευρισκόμενος ταχτισμένος με τον θέλημα του Θεού με τον νόμο του Θεού ώστε μελετά τον νόμο του Θεού και μελετά όχι απλώς μελετά σε ένα βιβλίο αλλά ε, είναι προσκολλημένος ο πολεδονούς του είναι εσωτερική μελέτη του συνεχώς ο Θεός, ο νόμος του Θεού η εντολή του Θεού, η αγάπη του Θεού και μελετά ημέρας και νυχτός και δηλαδή γίνεται μέσα του αυτή η μελέτη ημέρας και νυχτός κάτι που συνεχώς είναι μέσα στο είναι του όπως ένας ερωτευμένος άνθρωπος όπου και να πάει όπου και αν κάτσει όπου και αν σταθεί μέσα στον νου του είναι η εικόνα του ερωμένου ανθρώπου, της κοπέλας του ανδρός ε, όπου και να πάει έτσι Θυμούμαι και εγώ λοιπόν όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο οι φοιτητέ μου που ένας-ένας, τέλος πάντων, ήταν, ερχόταν η ώρα να, να παντρευτούν, να ραβωνιαστούν και ε, ο φυσικών ήταν, αποκτούσαν ένα αίσθημα με μια κοπέλα. Και ό, τους εβλεπες ώρε όρες-όρες αφηρημένου, ούτε μάθημα, πρόσεχαν ούτε τίποτα. Με μια φορά στο λεωφορείο, ένα ξέχασε, κατέβησε στάση, πήγε μέχρι το τέρμα και μετά ξύπνησε. Πού ήσου βρε, πού ήταν ο νους σου, πάει ο νους του. Ο νους του ήταν στην κοπέλα που σκεφτόταν, έτσι. Ανοίγει το βιβλίο, έλεγε ο κι ένα. Ανοίγω το βιβλίο και τι να διαβάζω, βλέπω μέσα, α πούμε, την κοπέλα που αγαπώ. Πάνω να φάω κινού που είναι εκεί, ξέρω εγώ. Ανθρώπινον έτσι, δεν είναι κάτι ε, παράξενο. Έτσι είναι η φύση του πράγματο τούτου. Ε, περισσότερο συμβαίνει στον άνθρωπο, ο οποίο αισθάνθηκε την αγάπη του Θεού. Σε αυτόν τον άνθρωπο είναι μέσα στην καρδιά του, μέσα στο είναι του, μέσα στην ύπαρξή του. Αυτός ο ίδιος ο Θεός, ο Χριστός και εν τον νόμο αυτού μελετά και νυχτός είναι μέσα μες μες την ύπαρξη Του. Γνώρισα ανθρώπους που από, το, από τη φλόγα της αγάπης του Θεού δεν μπορούσαν να κοιμηθούν. Δεν μπορούσαν να κοιμηθούν. Και έλεγαν δεν μπορώ να κοιμηθώ, Πάτερ. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Δεν ξέρω τι να κάνω. Βράζει η καρδιά μου, καίγεται η καρδιά μου. Και και ε, ανα, αναγκάζεται κανεί να του συμβουλεύσει ώστε Κοίταξε, πρέπει να ξεκουράζεσαι. Δεν μπορεί έτσι. Πρέπει λοιπόν να φροντίσει να βγει από αυτήν την κατάσταση, έστω να μπορεί να κοιμάσαι λίγο. Σήμερα, mm. μια φορά, ο Γέρνοντα συμβούλευσε ένα παιδί, το οποίο έτυχε πραγματικά καρδιά του. έλεγε ο Γέρνοντα: Αυτό το παιδί είναι ηφαίστειο. Έτυχε καρδιά του από αγάπη προ Θεό. Και του έριθνε και έκλαγε, του λέει ο Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, και η καρδιά μου δεν μπορώ. Θα σκάσω, δεν μπορώ. Τι θα κάνω, α πούμε. Μου είναι αδύνατο να κάνω οτιδήποτε άλλο εκτό από το να προσεύχομαι συνέχεια και να έχω το νου μου στον Θεό. Δεν μπορώ να, ούτε να ησυχάσω και να ξεκουραστώ. Και το έλεγε ο Ιωάννη, κοίταξε ε, για να μπορεί τουλάχιστον λίγο να ξεκουραστεί, να μπορεί να, να κοιμηθεί το βράδυ, να πάρει μια εικόνα του Χριστό να την έχει στην αγκαλιά σου, να την έχει μέσα σου, ώστε τρόπον να αισθάνεσαι ότι ότι ας πούμε κοινωνείς ας πούμε με, με τον Χριστό και σαν να διοχετεύεται τρόπον σαν να βγαίνει ξεχυλά αυτή η αγάπη προς, προς τον Χριστό, προς την εικόνα του Χριστού και να μπορεί να πέσει λίγο η ένταση, η ένταση να μπορείς να πάρεις αυτό που είναι ανάγκη στην φύση και θυμάμαι και έναν καθηγητή του Πανεπιστημίου ένα μεγάλο καθηγητή Πανεπιστημίου ο οποίο. Ζει σήμερα, είναι νέος άνθρωπος, πράγματι είναι ένας πολύ ευλαβής άνθρωπος με μεγάλα μέτρα αγωνιστικότητας και προσευχής που μια φορά έλεγε στον Γέροντα ότι «Γέροντα, δεν μπορώ πάνω να κάνω μάθημα στο πανεπιστήμιο και μόνο που βλέπω τα παιδιά, τους φοιτητέ και σάνα ότι για αυτά τα παιδιά ο Χριστός απέθανε και ότι είναι παιδιά του Θεού, ότι είναι εικόνες του Θεού αυτά τα παιδιά που έχω μπροστά μου» Μπορεί να ξεσπάσω σε, σε λιγμού, δεν μπορώ και νομίζω ότι σφίνκομαι Και νομίζω ότι αν ανοίξω το στόμα μου, αντί να κάνω μάθημα, θα αρχίσω να κλαίω. Και φοβούμαι μήπω γίνω καμιά φορά ρεζίλη από αυτή την, την, το, το, την ένταση που έχω μέσα μου. Και του έλεγε ο Γιάννη: Τον κύριε ξεπρέπει να προσέξει, να στρέφει τον νου σου κάπου αλλού, να πέσει τρόπο να αναγκαστεί, να ρίξει την ένταση τη αγάπη για να μπορέσει να κάνει αυτό που χρειάζεται. Και θυμάμαι ακόμα μια φορά που ο ίδιος ο γέροντας έλεγε ότι μια φορά εσάθηκε τόσο πολύ τη χάρη του Θεού μέσα του ώστε ενώ περπατούσε τον επεσκέφθηκε η τόσο πάρα πολύ, τόσο τόσο πολύ ας πούμε ώστε λέει εσανόμουν την ύπαρξη να καίγεται αφού τα κόκκαλά μου λέει εσανόμουν σαν λαμπάδες Σαν να μένε σαν να ήμουν μια φλόγα από πάνω μέχρι κάτω. Και όπω όταν όπως υπάρχει ζέστη, λυγίζουν τα κεριά. Έτσι, έτσι, αισθανόμουν τα κόκκαλα μου να λυγίζουν, να καίγονται σαν λαμπάδες Και από, το, από την υπερβολή αυτή τη κατάσταση έπεσα κάτω. Δεν μπορούσα να, να σύρω τα πόδια μου. Και παρακαλούσα τον Θεό, Θεό μου, Σέ παρακαλώ, πάρε λίγο τη χάρη σου, γιατί αν αφήσει ακόμα λίγο θα πεθάνω. Όπω έλεγε ο Άγιος Εφρέμο, Ήρος Κύριε, άνεστα κύματα τη χάρη σου. Παρακαλούσε τον Θεό ο Άγιος Εφραίμ και του έλεγε σε παρακαλώ Θεέ μου πάρε λίγη χάριν από πάνω μου, πάρε λίγη χάριν πίσω δεν αντέχω άλλο δεν αντέχω θα πεθάνω δεν αντέχω θα βγω από την ζωή μου δηλαδή είναι τόσο έντονη αυτή η εμπειρία της αγάπης του Θεού είναι τόσο έντονη μέσα στον άνθρωπο που πραγματικά ο άνθρωπο δεν την αντέχει έτσι έλεγε λοιπόν άνε, τα κύματα τη χάρη σου γιατί για αυτοί, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά ετάφτησαν ε, τον εαυτό τους με, με, το, με το θέλημα του Θεού επρόσεξαν εφύλαξαν τον εαυτό τους και επορέθησαν στον νόμο του Θεού και ο νόμος του Κυρίου έγινε για αυτούς μελέτη ημέρας και νυχτός ήταν το ενδιαφέρον τους ρώτησαν έναν γέροντα τι να κάνω για να αποκτήσω αυτόν τον πόθο τη βασιλεία του Θεού. Και απάντησε ότι όπω όταν στάζει μια σταγόνα πάνω σε μια πέτρα και από γρανίτινα την πέτρα εκείνη, θα στάζει συνεχώ εκείνη η σταγόνα, θα τρυπήσει τον το γρανίτιν εκείνο γιατί στάζει συνέχεια σε τον χώρο. Και ξέρουμε όλοι ότι όταν στάζει κάπου συνεχώς, συνεχώς, συνεχώς, συνεχώς και σίδερο να είναι και ατσάλινται να είναι και γρανίζει να είναι κάποια στιγμή εκείνη η σταγόνα που είναι νερό σταγόνα θα τρυπήσει το αντικείμενο που πέφτει πάνω. Έτσι και εσύ λέει, φρόντισε να θυμάσαι την Βασιλεία του Θεού συχνά και η μνήμη αυτής καταφάγεται σε μικρών, μικρών. Η μνήμη της Βασιλείας του Θεού θα σε φάει, θα σε... Θα σε διαλύσει, θα διαλύσει τις σκληρότητα τη καρδιά σου και θα σε νικήσει ο Θεός Δηλαδή, φρόντισε να ασχολείσαι με τον Θεό, με την βασιλεία του Θεού, να έχει μνήμη Θεού. Συνεχώ να έχει μνήμη Θεού. Όπου είσαι, με οποιονδήποτε τρόπο, συνεχώς να θυμάσαι τον Θεό, να θυμάσαι τη σχέση σου με τον Θεό, την αγάπη του Θεού. Και αυτή η μνήμη σιγά-σιγά-σιγά, σιγά-σιγά θα πυρώσει την καρδιά σου, θα σπάσει αυτό το, το κέλεφος που καλύπτει την καρδία, θα συντρίψει την πεπορωμένη και σκληρή καρδία και θα ανατείλει μέσα από αυτό το σύνδρυμα θα ανατείλει αυτή η τρυφερή σχέση, ζώσα σχέση με τον Θεό. Αυτό που κάνουμε και αγωνιζόμαστε συνεχώς στην την αδιάλειπτη μνήμη Θεού, στην αδιάλειπτη προσευχή, στο παντού να έχουμε... Την εικόνα του Θεού μπροστά μας, στις εικόνες των Αγίων, του Χριστού, της Παναγίας να επικαλούμαστε τον Χριστό σε όλες τις εκφάσεις της ζωής μας σε όλες τις ενέργειες μας Λοιπόν, αυτή η μνήμη του Θεού αυτή η αδιάλειπτο μνήμη του Θεού είναι αυτό το οποίο είναι απαραίτητο στον άνθρωπο ώστε να κινηθεί η ψυχή Του να κινηθεί η ψυχή Του σε αυτήν την ενέργεια σε αυτήν τη σχέση, σε αυτήν την αγάπη η οποία είναι απαραίτητη για την δική μας ζωή λοιπόν και προχωράει πιο κάτω αφού είναι τον νόμο Κυρίου ημέρας και νυχτός και είναι κάτι που είναι φυσικό αυτό δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται με άγχος όχι με άγχος αλλά με μια γλυκύτητα, με μια ανάνεση με μια έτσι ησυχία να πούμε, τότε παρομοιάζει αυτόν τον άνθρωπον ο Δαβίδ με το Πνεύμα το Άγιο ότι αυτός ο άνθρωπο λέει που κάνει όλα αυτά και είναι το νόμο Κυρίου έστε ως το ξύλον το πεφυτευμένο παρά τα διεξόδου των υδάτων ό των καρπών αυτού δώσει εν καιρό αυτού και των φύλον αυτού καπορήσετε και πάντα όσα αν πει κατεβολοθήσετε. θα είναι λοιπόν ο άνθρωπος αυτός τον παρομοιάζει θα είναι αυτός ο άνθρωπος Σαν το δένδρο, το ξύλον. Ξύλον η γραφή λέει το δένδρον Σαν το δένδρο το οποίο είναι φυτευμένο εκεί που είναι πολλά νερά παρά τις διεξόδους των υδάτων. Εκεί που χύνονται άφθονα νερά. Ένα δένδρον θαλερό. Ένα δένδρο γεμάτο ζωή. Ένα δένδρο δροσερών δένδρο. Γιατί? Γιατί έχει πολλά νερά και συνέχεια, συνέχεια παίρνει αυτά που του χρειάζονται. Παρά τις διεξόδους των υδάτων. Όχι, ότι όχι απλώς... Ποτίζεται κατά διαστήματα, αλλά έχει πλούσιο των ποτισμών, έχει πλούσιο των νερών. Θυμάστε, μα το είπε και ο Χριστό στην Κεντρική ότι αυτός που πιστεύει μέλε, λέει, ποταμί, ρεύσου, σε μέλεϊ, ποταμή ρεύσου εκ τη κοιλία αυτού ήταν το ζώντος. Θα γίνει όχι απλώς θα έχει ο ίδιο πολύ πλούτο από την χάρη, αλλά και ο ίδιο θα γίνει πηγή χάρτο για άλλου. Δηλαδή σαν μια πηγή που ξεχύνεται συνεχώς και δροσίζει και αρδεύει και ποτίζει ό,τι είναι κοντά του έτσι είναι η Χάρις, έτσι είναι ο άνθρωπος έτσι μοιάζει ο άνθρωπος αυτός που αγωνίζεται και μελετά εν τον νόμο Κυρίου μέρας και νυχτός Συνέχεια βρίσκεται σε μια δροσιά σε μια σχέση της ζωής είναι φυτευμένος παρά τα διεξόδους των υδάτων και ακόμα Μοιάζει με αυτόν το ωραίο δέντρο που όχι απλώς είναι επιτευμένο και θάλι, αλλά θα δώσει και τον καρπόν αυτού εν καιρό αυτού. Και εδώ θέλω να σταθώ. Δηλαδή θα δώσει τον καρπόν του στον καιρόν αυτού. Εδώ ήθελα να πω δύο πράγματα. Κάτι που παρατηρείται σε μας Ότι εμείς κάνουμε έναν αγώνα του μπορούμε λίγο πολύ ο καθένα μας. Αλλά ξέρετε πολλές φορές μας λείπει κάτι. Θέλουμε καρπούς. Θέλουμε να δούμε καρπούς. Και επειδή αργούμε να δούμε καρπούς, χάνομε την υπομονή μας, αν υπομονούμε, ολικοψυχούμε, δυσπιστούμε. Ενώ ο καρπός γίνεται το καιρό αυτού. Πρέπει να έρθει ο καιρό να γίνει ο καρπό. Εάν ένα πράγμα δεν είναι όριμο, δεν οριμάσει, δεν είναι έτοιμο. Ένα μήλον είναι μήλο από την πρώτη στιγμή που φαίνεται τόσο μικρό κομματάκι πάνω στο δέντρο. Μήλον είναι. Και το δέντρο είναι μιλιά. Αλλά αν δεν μεγαλώσει, αν δεν κοκκινήσει, αν δεν ψηθεί να οριμάσει, δεν γλυκαίνει. Δεν γίνεται έτοιμο προς βρώση. Έτσι είναι και ο κάθε άνθρωπος στην πνευματική ζωή. Αγωνίζεται, αποφεύγει, προσέχει, μελετά ημέρας και νυχτός του νόμου του Θεού. Είναι σαν το ξύλο των πεφυτευμένων παρά τα ζεξόδου στον υδάτο. Αλλά πρέπει να περιμένει τον καιρόν αυτού και να δώσει τον καρπόν του, τον όρημο καρπόν. Και αυτό κρύβει πίσω... Πέρα από την ωραία εικόνα, την δροσερή εικόνα που παρουσιάζεται ο προφήτης Δαβίδ, κρύβει ότι για να γίνει όριμο ο καρπός αυτού, εν καιρό αυτού, σημαίνει πρέπει να ψηθεί καλά αυτός ο καρπός. Και πώς ψήνεται ένας άνθρωπος, το λέει και η ίδια έτσι. Τον πολέμε να ψηθούμε και να οριμάσουμε και να γίνουμε έτοιμοι. Όπως ένα φαγητό, όπως ένα ψωμί. Τον το να βάλει στο φούρνο σε τόση μεγάλη θερμοκρασία και να ψηθεί. Και το ψωμί με στο φούρνο πρέπει να πίνει μια ώρα και να γίνει ψωμί ωραίο. Αν είχε φωνήν αυτό το ψωμί, α πάνε κάτι ζωντανό, έτσι, αν πούμε ότι υπήρχε ένα τρόπο να μιλά, και τον το ζυμάρι που βάλουμε με στο φούρνο να ψηθεί, τι θα ακούγαμε από εκείνο το ζυμάρι. Θα ακούγαμε βοήθεια. Γκάφετε από εδώ μέσα. Εψήθηκα. Κάηκα. Χάνομαι, ξέρω εγώ, τι θα μπορούσε να φωνάξει από μέσα σε ένα φούρνο ένα ζωντανό πράγμα. Κι όμως, για να γίνει άρτος, ειδής, γλυκής, να γίνει όρημο, να γίνει αυτό πρέπει να μείνει μέσα στο φούρνο μιαν ώρα. Αν το λυπηθείς και το βγάλεις στη μισή ώρα θα βγει ομώ, θα σκουλικιάσει, θα το τρώγεται, θα, θα το φτύνει Πρέπει να το έχει μιαν ώρα μέσα. Ας το να φωνάζει, να επικαλείται βοήθεια, να λέει ότι πεθαίνω, χάνομαι, καίγομαι, ξέρω εγώ όλα αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται. Για να γίνει χρήσιμο, να γίνει αυτό το οποίο πρέπει να γίνει, να γίνει άρτος πραγματικός, ψωμί πραγματικό, πρέπει να ψηθεί. Το ίδιο και το φρούτο, το ίδιο και κάθε πράγμα. Και η διδάσκει γνώση όπως λέει έναν των Πατέρων. Και όλα αυτά τα έκαμε ο καλός Θεός για να μας διδάξει ότι έτσι και εμείς, οριμάζουμε στη ζωή μας. Πρέπει να περάσει και αυτό. Πρέπει να περάσουμε και αυτό. Θυμάμαι και τελειώνω ένας γέροντας μεγάλος σύγχρονος είχε πάρα πολλές αρρώσκες. Πάρα πολλές αρρώσκες. Από, από τότε που πήγε να γίνει μοναχός συνέχεια πάλι με σωματικές ασθένειες χώρια άλλους πολλούς πειρασμούς που υπέστη, θλίψεις πάρα πολλές πειρασμούς, δοκιμασίες πάρα πολλές περιπέτειες στο τέλος υπέστη μία ασθένεια την οποία για να, το, για να μπορέσει να τον περιπηθούν ιατρικά έπρεπε να είναι γυμνός να του βγάλουν τα ρούχα του αυτός ο άνθρωπος ο οποίο ήταν στην έρημο 50 χρόνια, στην έρημο 50 χρόνια, με όλε τι συνθήκε τη ερήμου, που δεν σα περιγράφω για να μην τρομάξετε τι σημαίνει να ζει κανεί στην έρημο. Που οι μοναχοί κοιμούνται στην έρημο και στα μοναστήρια με το ζωστικό, με το ράσο, με το σκούφο, με τη ζώνη, με το κομποσχίνι, όχι με τι πιντζάμες και ξέρω εγώ με οτιδήποτε άλλο κοιμούνται στον κόσμο. Αυτό ο άνθρωπο λοιπόν υπέστη μια αρρώστια η οποία έπρεπε να και να τον περιποιηθούν να είναι γυμνός. Και έπεσε ένας άνθρωπος έτσι μια θλίψη να πούμε, και λέει Θεέ μου, μετά από τόσα χρόνια θα πάω να γυμνοθώ ας πούμε στις νοσοκόμε στους νοσοκόμους ήταν. και μου έλεγε ότι έπεσα μου λέει σε απόγνωση και όπως το λέγε, έτσι Λίγα λέει, έπεσα σε απόγνωση. Τι θα κάνω τώρα. Δεν ήθελα να πάω. Και ευθύστηκα στην απόγνωση περίπου δέκα λεπτά. Αλλά όταν έλεγε αυτός «απόγνωση» ήταν η απόγνωση εκείνη που έχει ο άνθρωπος ο οποίος, για τον οποίο ο θάνατος είναι φωτεινός προς τα στη σκοτεινή ζωή που φύσταται. Δηλαδή Απόγνωση θαναντιφόραν θα, θα, θα απόγνωση. Μέσα στην κίνητος σκότος λοιπόν της απογνώσεως και ενώ εχάθηκε μέσω στο σκότος απογνώσεως άκουσα λέει μία φωνή από την εικόνα της Παναγίας που μου είπε μία λεπτή φωνή «Έτσι σε θέλει ο Θεός». Και αμέσω «Μέσα μου άλλαξαν όλα και είπα ας γίνει το θέλημα του Θεού». Αφού έτσι θέλει ο Θεός θα δυπωστώ και αυτό. Και μετά, όταν επήγε, λέει είχα τόση χάρη όταν μου έβγαλαν τα ρούχα μου, είχα τόση χάρη όσοι λίγη στη ζωή μου. Γιατί έβλεπαν μπροστά μου, λέει, τον Δεσπότη Χριστόν γυμνών επί του Σταυρού. Και είπα, Χριστέ μου, εσύ δεν εντράπηκες να γυμνοθείς για μέναν πάνω στους σταυρό γιατί ξέρετε, πάνω στους ο Χριστός ήταν γυμνός, έτσι, και μετά όταν κατέβηκε νεκρός, όπω λέει εκεί, γυμνό νεκρών άταφον, έτσι, να τον τυλίξουμε στα Σάββανα των Σαββανώσου. Εσύ δεν εντράπηκες να γυμνοθείς για μένα, να σταυρωθείς. Και εγώ εντρέπομαι, γιατί θα με δει, ξέρω κάποιος γιατρός ή κάποιον νοσοκόμος, εσάθηκαν τόσοι χάρη, όσοι ελάχιστες φορέ στη ζωή του. Από αυτό που προηγουμένω το εφαίνετο ε, επονίδης τον πράγμα, όχι καλό. Γιατί γιατί έχασε προς στιγμή την, την επαφή του με το θέλημα του Θεού. Ως άνθρωπος έπεσε, αλλά άκουσε την φωνή της Θεοτόκου που του είπε «Έτσι σε θέλει ο Θεός». Και αμέσως επανύβρε, επανύβρε, μπήκε στη συχνότητα αυτή της σχέσης με τη χάρη του Θεού, η πετάγη στο θέλημα του Θεού και πλέον έφυγε από πάνω του εκείνο το γεγονός συντροπής και περισσότερον ήθεν η χάρις και τον εκκάλυψεν, κοιτούδωσεν ακόμα μιαν εμπειρία χάριτος περισσότερη από ό,τι είχεν προηγουμένως. Και εδώ τελείωσε η ώρα και σταματούμεν εδώ. Ε, δεν ξέρω, νομίζω ότι είχεν έξω ψαρτήρια για να προμηθευθείτε. Και αν δεν έφτασαν για όλους, παρακαλώ δοκιμάστε εδώ στα βιβλιοπολία τα χριστιανικά να βρείτε θα προσπαθήσουμε να φέρουμε και την άλλη φορά θυπίζουμε να βρούμε γιατί δεν είχαμε αρκετά ώστε να ε, έχετε όλοι μπροστά σα, πέραν από την δική μας μελέτη είναι εδώ, είναι πάρα πολύ εφαίρεμα το μελετάτε και μόνοι σας στο σπίτι σας εμείς είμαστε εδώ με τη βοήθεια του Θεού σε 15 μέρε, πάλι την ίδια ώρα, αν μέρα αντετάχθη και εδώ στον Νόν την ίδια ώρα να κάνουμε προσευχή και να πηγαίνουμε Χριστέ το φως του αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός και πάντου σου τον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέω Θεό Θεός, ελέησον ημάς Αμήν. Καλό βράδυ ο Θεός μαζί